Είναι ξεκάθαρο και με τη μεριά τη Ευρωπαϊκή Ένωση η αξιολόγηση είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Από την περιοχή του Διεθνούντικού ταμείου. Ελπίζω ότι θα υπάρξουν εκείνε συλλήσει οι, οι οποίε θα υποβηθούν και από την πολιτική πλευρά από τις Ηνωμένε ώστε να αντιευκολύνον την τελική απόφαση εξόδου της χώρας από τα μνημόνια να παρθεί πριν από την 1η Μαΐου 1η Μαΐου 2η Μαΐου 3η Μαΐου, 3η Μαΐου 1η Μαΐου 4η Μαΐου 1, 2, 3, 4 Μαΐου Το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της Οικονομίας Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι Εφτά Μαΐου 8 Μαΐου Εννιά Μαΐου Αχ, είναι Μαρκύλο, ποια? 10 η τελική απόφαση εξόδου της χώρας από τα μνημόνια να παρθεί πριν από την 1η Μαΐου mm, πολύ ευχάριστο αυτό έτσι λοιπόν σήμερα που έχουμε τρεις έχουμε συμπληρώσει τρεις μέρες ανάπτυξης προβόκατιβ ήταν το τραγούδι γιατί έπρεπε να τελειώσουμε στο 3 Μαΐου πως ήταν το, το τραγούδι ah, προβοκάτσια Ε, το πήγαμε λίγο στο παραπάνω. Σε Περίμενα, αύριο έχει τέσσερις. Και αν αύριο έρθει ξαφνικά. Το κανονικό τραγούδι τελειώνει 5 Ιουνίου. Έχεις δει ανάκαμψη να, να έρχεται στις αργίες. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε καλώς. και χρόνια πολλά. Είμαστε live εδώ, ζωντανά, στο στούντιο του Real. Ακούστε μας πριν βρωμήσουμε. Ναι. Εμεί γυρίσαμε. Εσεί, τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω και βλέπω έξω. Μόνο ετοιμάζετε να ρίξει κάτι καρέκλε εδώ στο Μαρόκο. Μόνο η αστυνομία έχει πάρει μέτρα για επιστροφή. Δεν επιστρέφει κανεί, δεν θέλουν. Ε. Θα έρθουν. Δεν θα έρθουν. Δεν... Κάθονται στα χωριά να γλεντήσουν να την πόρτα. Να μην έρθουν. Γιατί. Να μην έρθουν, δεν έχει σωτηρία εδώ. Καλύτερα είναι, είναι εκεί. Ότι είναι... Είναι... Είναι... είναι ωραία, είναι ωραία έξω. Η δρόμη είναι η αλήθεια. Όχι, αλλά και σε για αυτού και για όποιου λείπουν ωραία. Και αυτοί εκεί δεν θέλουν να είναι. Όλοι να είναι εκεί. Οπότε εμεί θέλουμε να είμαστε εδώ, αυτοί εκεί μια χαρά. Όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε να περάσετε καλά. Και τώρα ελάτε εδώ γιατί έρχονται και όπω έρχεστε εσεί έρχεται και ένα ασφαλιστικό. Μάλλον Δευτέρα-Τρίτη θα ψηφιστεί, από ό,τι λένε οι γραφέ. Για να έχουμε και ασφαλιστικό να πάρουμε συντάξει κάποια στιγμή. Ναι, ένα ασφαλιστικό που είναι για πόσο καιρό είναι. Γιατί φτάνει Για ένα χρόνο. Χrésτη, για χρόνο. Για ένα χρόνο. Για ασφαλιστικό για ένα χρόνο. Παιδιά. Όλη η χώρα για ένα χρόνο πάει. Α. Α. Από μνημόνιο 3 σε μεσοπρόθεσμο που θα έρθει κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο λένε το μεσοπρόθεσμο είναι και το μετά το τέταρτο μνημόνιο. μνημόνιο 3S. Το 3S. Το 4S είναι πασοκικά αυτά. Τι είναι αυτά που λέτε. Παίρνουμε γραμμή από την Apple και είναι, φτιάχνουμε ανάλογα Apple. τα μνημόνια. Το, το 3S είναι το, το εξελιγμένο, εξελιγμένο μοντέλο. Θα πατήσουμε ένα update στο κινητό. Τσαπ. Κολλόχερο. Θα έρθει τέτοια πώ έρχεται η. Προ Η Ανάπτυξη. Α, η Αναβάθμιση. Ά, η αναβάθμιση, η αναβάθμιση το ποτόπέι, δεν συννοούμαστε τα αγγλικά. Εγώ δεν τα αγγλικά να τα καταλάβω. Στο το στρατηγάκι ναι. με τον Καμένο πήγαινε. Ναι, ναι, και τον Τζίπρα. Και τον Τζίπρα, αυτέ τι δηλώσει εδώ, ο Καμένο που είχε πει ότι πρωτομαγιά τη είχε κάνει στην Αμερική όταν είχε πάει πρόσφατα. Είχε περιγράψει αυτή την πρωτομαγιά που μα πέρασε ότι θα τελειώσουμε με τα μνημόνια. Όχι θα ανάπτυξη είχε πει αυτή. Ναι, ναι, ναι. Αυτή πρωτομαγιά ή πει την πρωτομαγιά. Είπε την Πρωτομαγιά. Α, Αυτή. Α, Όταν και να την Πρώτη Μαου ή την Αρχαία τη Πρωτομαγιά, άρα σήμερα. Μήπως είχε τράπεζα. Ή τον εορτασμό, άρα την Κυριακή. Το, α, ε, ας πούμε. Το σημερινό είναι δώρο της κυβέρνηση. Έτσι σε όλου. Αφού ναι. δεν μπορώ να σα κάνω τίποτα άλλο, πάρτε μια μέρα επιπλέον, καθίστε. Απολαύστε διακοπέ πασχαλιών. Δεν πληρώνεστε που δεν πληρώνεστε. Ναι, δηλαδή, ή θα πληρωθείτε μετά από ένα δίμηνο στην καλύτερη. Ναι, ναι, ναι. Ή τρίμηνο αλλού, εξάμηνο, πουθενά. Οι περισσότεροι δεν πληρώνεστε. Περισσότεροι δεν πληρώνεστε. Και που πληρώνεστε τα παίρνουμε εμεί ω κράτο πάλι για άλλη μια φορά. Αυτό. Και όσα δεν πήραμε με τα προηγούμενα νομοθετήματα θα πάρουμε τώρα με το ασφαλιστικό και το φορολογικό που έρχονται τη βδομάδα που έρχεται. Και είναι κάθετη, βλέπω του βουλευτέ. Έβλεπε ένα βουλευτή σήμερα το πρωί και Εμεί δεν θα ψηφίσουμε επιπλέον μέτρα. Τι δεν θα Έχετε ψηφίσει ήδη. Τα έχετε ψηφίσει και, και θα τα και κάνετε και θα ψηφίσετε ξανά άμα χρειαστεί. Μήπω να του Γιατί εκτίθενται όλοι αυτοί. Γιατί το είναι επάγγελμα πια. Αυτό είναι το επάγγελμα. Ρόμπα. Τι δουλειά κάνεις Ρόμπα. Ρόμπα. Δουλεύω ως ρόμπα. Στο τμήμα ξεκούμπορτι ή στο τμήμα δεμένα. Ωραία, είναι εδώ. Είμαστε και οι δύο μαζί. Για να μπούμε κι εμεί, επειδή λύπαμε ομαλά σε όλο αυτό. Αύριο θα έχουμε κανονική ροή όπω τα γνωρίζουμε. Η Αθήνα τη βλέπετε, όσοι είστε εδώ, όσοι δεν είστε, δεν, είναι πολύ χαλαρή. Ανισιάτο. Ο καιρό, όπω και η διάθεση. Έφυγαν αρκετοί να κάνουν ό,τι μπορούν και να πάρουν ανάσε ελευθερίας. Ψιλοκαλό καιρό είχε, γενικότερα. Από το χτε το ψιλοχάλασε κάπως. Ναι. Οπότε έγιναν όλα όπω πρέπει, με ήλιο, ο επιτάφιο. Η ελευθερία στι δόσει που πρέπει, ανάσε όπω είπε. Είναι αρκετό πάντα να είσαι Γενικότερα ανάσεις. όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Ε, να πάμε με ένα τραγούδι, λέω, επειδή είναι κοινό τέτοια. Να πέρασε κατά από τον Τέρχετ, θα σε ρωτήσω από τον επιτάφιο όχι, όχι, όχι. Δεν, δεν χώραγα, ήταν χαμηλό. Ποιοι τον σηκώνανε, Δεν θυμάμαι. Στι πλάτε του οι ασφαλισμένοι, <laughs> <laughs> Μήπω, <laughs> και ήταν <laughs> ε, στα γόνατα. <laughs> ναι. Ήταν οι Έλληνε ψηφοφόροι, Και είχαν την επιτάφιο στην πλάτη. Αυτό, αυτό ναι. περίπου. Επειδή λοιπόν είναι πρωτομαγιά σήμερα και καλά τάχα μου, ναι. ή μάλλον είναι μεταφερόμενοι αυτά τα παλιά προσωπικά, Πόσο μα είχαν λείψει που μεταφέρεται μια αργία και την πάμε πέρα δόθε. Ε, να θυμηθούμε ε, ένα τραγούδι ο τίτλος είναι σχετικός με τα σημερινά ποια σημερινά δηλαδή με αυτά που έγιναν την 1η Μαΐου κάποτε και με αυτά που δεν γίνονται πια τώρα ενώ θα έπρεπε και υπάρχουν όλες οι, όλοι οι λόγοι και οι προϋποθέσεις για να συμβαίνουν αυτά που συνέβαιναν παλιά τώρα τίτλος του τραγουδιού Λαλέγκα το Συνδικάτο, το συνδικάτο. Superbia, e bo gli altri signoroni, cię ci si avrędę tamto ugolio. Abbasate la superbia, e aprite il portafoglio. Olio, olio, ola, e la legra crescerà, e anzi namoratori, e anzi namoratori. Olio, ola, e la legra crescerà, e anzi namoratori, vogliamo la libertà, e la libertà non viene non c'è l'unione crumiri col padrone crumiri col padrone e la libertà non viene perché e non c'è l'unione crumiri, crumiri col padrone sono tutti ammazzati oh dio, dio, da, e la lega crescerà e la vita morata Fajam, że Σα βρήκαμε ξένοι. Εμεί εδώ λείπουμε κιόλα αρκετέ μέρε γιατί έρχεται εκείνη η απεργία των δημοσιογράφων. Σα Πριν... ήρθαν όλα ανάποδα. <laughs> μια χαρά <ήταν. laughs> Ναι, αυτή η απεργία ήταν κάπω εκεί. Πολλή συζήτηση προκάλεσε. Γίνονται οι απεργίε και πρέπει να γίνονται. Είναι το έσχατο μέσο διεκδίκηση των πολιτών όλων των επαγγελματικών κατηγοριών όταν νιώθουν ότι αδικούνται, πλήττονται για του γνωστού λόγου. Αλλά θέλει και μια προετοιμασία όλο αυτό. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή το να κάνεις και διαρκεία όπω το ξεκούδουνο δεν πρόκειται να ναι, θέλει, μια θέλει διαρκεία. και μια κορύφωση θέλει δηλαδή, και μια... όλα αυτά θέλουν αν δεν έχει προετοιμασία πραγματική προετοιμασία σημαίνει και σκέψη του χώρους δουλειάς από πριν τα σωματεία να πάει να εξηγήσει να οχυρώσει να κάνει καταγραφή δυνάμεων Να βάλει τα στάδια πρώτο, δεύτερο, τι θα γίνει αν δεν πάει κάτι καλά, αν μα κάνουν πρόταση-αντιπρόταση, μέχρι πού μπορούμε να το πάμε. Τέτοια δεν γίνανε. Θα μου πεις δεν γίνονται και σε μάχημου κλάδου, όχι στου δημοσιογράφου. Αλλά επειδή είναι πόσο. πολύ σοβαρό το θέμα και είναι, μάλλον, το πιο σοβαρό θέμα που έχουν αντιμετωπίσει οι δημοσιογράφοι τα τελευταία 20-30 χρόνια. Γιατί πρόκειται για το Ταμείο, είναι ένα κλάδο που είχε ένα καλό Ταμείο μέχρι πρόσφατα. Και τώρα δεν θα υπάρχει αυτό το καλό Ταμείο. Απ' τα λίγα καλά και κρίμα που ήταν καλά, καλό. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ας μην υπάρχει και ένα καλό ακόμα. Ναι, γίνεται, γίνεται μια εξίσωση προ τα κάτω όμω, αντί να ανέβουν όλοι προ τα πάνω. Η διαφορά γίνεται... σχέση με τα άλλα είναι ότι. Το λέει και το μήνυμα εδώ τη Ποεσή που ακούγεται, ότι είναι από τα μία που δεν έχει να κάνει με το κράτο. Δηλαδή είναι καθαρά από τι εισφορέ των ασφαλισμένων. Ναι, εντάξει, γίνεται μια κουβέντα για το αγγελιώσιμο. Αλλά έχει μια προϊστορία. Εν πάση η μια απεργία είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και ειδικά σε τέτοιου κλάδου που είναι ενημέρωση. Δηλαδή εκείνε τι μέρε, τις τέσσερι, πόσε ήταν, τρει-τέσσερι που δεν υπήρχαν την προηγούμενη εβδομάδα μέσα ενημέρωση, ένα ωφελημένο ήταν η κυβέρνηση. Δεν λέω εντάξει, πρέπει να διαπεργήσουν και οι δημοσιογράφοι, να δείξουν την έντασή του, την αποφασιστικότητά του και άλλα, όχι μόνο να περγήσουν και παραπάνω πράγματα, αλλά κοιτάζει και τη χρονική στιγμή. Δεν είχε μάθει κανεί τι έλεγε αυτό το νομοσχέδιο. No. Είναι ιδιαίτερος κλάδος, Θέλει μια μελέτη, εν πάση περιπτώσει. Παίζει ρόλο ποιο ωφελείται, λοιπόν, ανάλογα με τι αποφάσει. Παίζει ρόλο ωφελείται. Που για να καταλάβει και, και, και τι συμφέροντα εξυπηρετώνται. Αυτό συνέδριο Δημοκρατία. Ε, δεν είδαμε αυτό, τον είναι, είναι να, ναι, ναι. Ναι. τα κανάλια να δούμε τον Κυριάκο, δηλαδή, Αλλά δεν ναι, είναι το ίδιο. η κυβέρνηση, χάνει οι Γιατί χάσαμε τον Με έναν έγινε το πέρα. πράγματα. ήταν. Με το μητσοτάκι. Ναι, ναι, ναι, όντω. Ο όλοι... Σομαρά πιο κοινό. Ναι, και ο Καραμάλι καν όλοι μαζί. Είπα, δεν ο Καραμάλι κοστάκι νόμιζε. Νόμιζε τον κοστάκι από του Αρβίλα. Όταν είπε κοστάκι, δεν ξέρω αν το έλεγα. Μάλιστα. <laughs> Μάλιστα. Όχι το παίξα. Να... Σε πήγε το Πάσχα, να κάνω. Καλό λίγο τον Καραμάλι γι' αυτό το. Ε, όχι. Οπότε όλα όμω πάνε την επόμενη εβδομάδα γιατί το ασφαλιστικό σύμφωνα με τι πληροφορίε, ειδήσει κτλ. έρχεται την Δευτέρα στη Βουλή. Τρίτη από ό,τι λένε όλε οι ενδείξει θα έχει ψηφιστεί από αυτή την ηρωική. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ που δεν θα πέφταν ποτέ στα τέσσερα, που δεν θα έκαναν ποτέ ό,τι τους έλεγαν οι ξένοι, που δεν θα έφεραν μνημόνιο, θα και τα προηγούμενα. Σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι αυτό στα σημαίνει. Αυτό Μπορεί να σημαίνει, σημαίνει άλλη στάση. Όχι. Αυτό Γιατί είναι και καλά στα τέσσερα. Αυτό Γιατί αν ρωτήσει του καμένους τους πούνε, ο, δεν ήταν στα τέσσερα. Στα πώς, αλλιώς, στα ήταν αλλιώ. Ήταν Στα και μαζί. με την Αυτό που έχει απομείνει σε αυτόν τον τόπο, ό,τι έχει απομείνει, έρχεται η χαριστική βολή, το τρίτο μνημόνιο και πάμε κάθεκτη για το τέταρτο. Γιατί ρε αυτοί μα φέραν ω εδώ, Όχι αλλά Αυτοί μα πάνε ω εκεί. Γιατί του βγάζει λάδι. Αυτοί μα πάνε ω εκεί. Αυτοί μα πάνε παραπέρα. Και δεν ανέτρεψαν τόσο εδώ. Συνεχίζουν κανονικά ότι ακριβώ τι διαφορετικό θα έκανα με Τσολάκη αν ήταν πρωθυπουργό. Να τον δούμε. Ή ο Σαμαράς, Να τον δούμε. Α, τον Σαμαρά τον είδαμε. Δεν θα έφερνε τι... τρίτο <laughs> <laughs> τον είδαμε. Δεν προλάβω ε, να τον δούμε, έφυγε. Το θέμα θέλατε. τι είναι να βγάζουμε καινούριου για να φέρνει ο καθένα το δικό του καινούριο μνημόνιο. Αυτό Μάλλον ναι, γιατί όποτε ο... μά... αλλάζει η κυβέρνηση έχει και ένα μνημόνιο. Δεν Μα άμα έρθει ο Κούλη, όποτε. Όχι, φέρνει μνημόνιο. Να στηρίξουμε ΣΥΡΙΖΑ, να τελειώνουμε. Τι να. Να στηρίξουμε ΣΥΡΙΖΑ, να τελειώνουμε. Να μην αλλάξει η κυβέρνηση, να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να το τέταρτο. δεν θα το φέρει, θα αυτό. Το ερώτημα το Θέλετε το τέταρτο μνημόνιο να το φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ή είναι δημοκρατία ω κυβέρνηση. Α, κι αυτό. Ωραίο ερώτημα. Θέλ, είναι θέλετε εκλογέ ή όχι. Όχι, όχι. όχι. Εκλογέ θέλουμε και δεν θέλουμε, ξαρτάται. Αλλά επειδή θα έρθει ένα τέταρτο μνημόνιο, ήδη το συζητάνε και το φέρουν. Θέλετε στο τέταρτο μνημόνιο να αφορά τα καλοκαιρινά ή χειμωνιάτικα. Ναι, αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή είναι τέτοιε ερωτήσει. Αυτά, αυτά είναι, είναι ωραίε ερωτήσει. Τι σε βολεύει. Μόνο για αυτά πια πρέπει να αποφασίζει ο λαό, γιατί τα υπόλοιπα έχουν αποφασιστεί από αλλού. Έχετε κανονίσει κάτι για το καλοκαίρι να το κάνω μετά. Α πούμε ναι, το μνημόνιο, το ναι, δημοψήφισμα. Θέλει, Πότε βολεύει. Γιατί πέρσι μα έφυξαν από προετοίμασου και βρίζαμε όλο το, το βαρουφάκι για το 60 ευρώ και που δεν φεύγαμε. Τέλο τα... Φέτο ποιο θα, θα φταίει από τη διαπραγμάτευση. Πάει ο Βαρουφάκη. Πάει στο ο Βαρουφάκη. Καλό ήταν. Τον είχε πάρει Λογικό. στην Έγινα εκεί για να του κάνει ψιστήρια από ό,τι έμαθα. Ρωτάει ένα εδώ στο Twitter. Κάτι για την επανάσταση θα ακούσουμε σήμερα ή θα το ρίξουμε στην πυρήμπα. Έχουμε και για επανάσταση. Και μπυρίμπα. Με τα ατού. Πάντα Με Ανάλογα τι θέλει ο καθένα. Ναι. Επιτέρους λέει: Καλώ του μα λείψατε. Μου λέει ένα άλλο: Πήρα καφέ, έβαλα φαρδιά ρούχα, αρχίζει η ελληνοφρένεια. Τον καφέ να τον καταλάβω. Τι χρειάζεται το φαρδιτό ρούχο για να Δεν ξέρω πώ το έχει νου του και τι ξέρω. κάνει όταν ακούει η ελληνοφρένεια. Είναι ειδικό του. Έχω θέμα. ακούσει διάφορα. Τέλο πάντων. Έχω δει κάποια Το έχω εδώ από την οθόνη. Πε και για τα μηνύματα που στέλνουμε. Να στέλνει ο κόσμο. Ναι. Ραλυκενώ το μήνυμά σα και αποστολή στο 54% με τα μήνυματα και ξεχάσει. Και ως. το άλλο. Στοντίο παπάκι realfm.gr για email. Σα βλέπουμε και στο, παντού, Twitter, στο Twitter και στο κομμάτι. Επειδή σήμερα γιορτάζουμε πρωτομαγιά, σύμφωνα με την απόφαση κυβερνήσεω, και επειδή δεν ήμασταν προχθέ να την γιορτάσουμε, να θυμηθούμε λίγο έτσι μια παλιά πρωτομαγιά, του 36 για την ακρίβεια. Όπω είχε εορταστεί, η λέξη εισαγωγικά πάνω στην Θεσσαλονίκη με τα γεγονότα που είχαν γίνει εκεί, που είχαν και νεκρούς. Η κυβέρνηση με τα έκανε αυτά τα ωραία. Ε, καλά το ότι ήταν έτσι για όλη αυτή τη δεκαετία και μετέπειτα τις μετέπειτα δεκαετίες έτσι συνηθίζονταν να αντιμετωπίζονται οι εργατικές κινητοποίησεις. Όλο αυτό το σκηνικό όπως συνέβη εκεί ήταν αιτία να έχουμε όλοι εμείς οι μετέπειτα Έλληνες ένα κορυφαίο έργο λογοτεχνικό, τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου και τη χαρά βεβαίω που μας τον έδωσε και μελοποιημένο ο Μίκης Θεοδωράκης θα ακούσουμε το Γιάννη Ρίτσου να περιγράφει εκείνες τις εικόνες Θεσσαλονίκη Μάης του 1936 μια μάνα κατά του δρόμου μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί της γύρω της και πάνω της βουίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών των απεργών καπνοργαστών εκείνη συνεχίζει το θρήνο της πιέμου Σπλάχνο των σπλάχνων μου Καρδούλα της καρδιάς μου Πουλάκι της στοχιάς αυλής Αν θέτεις ερυμνιάζω μου Πως κλείσαν τα μάτια <συρίζει> σου <Συρίζει> <Συρίζει> το παγωμένο σου χιλάκι που σωπαίνει κι είναι σαν να μου θύμωσε κι ασφαλιγωμένο Μέρα Μάγιου Μου σε Μέρα Σε χάνω Που αγαπάγες Κι ανεβαινες Απάνω Το και τα και δίχω να κορτένει. Άρνεγε με τα μάτια σου το φω τη ήχουμένη. Άρνεγε με τα μάτια σου το φω Και τώραζε και και Εδώ ελληνοφένεια υπάρχουν και άλλοι έξω. Έχουν έρθει κάποιοι μα ακούνε μπάσω περιότατο. Βλέπω και μηνύματα. Στέλνε οι άνθρωποι. Θα πιέζει. Ποια μας πιέζει. Μα ακούνε, μας παρακολουθούν. Γιατί χθε να πει κάποια μήνυμα. Θα σου πω, κοιτά, ένα σεξιστικό, ρατσιστικό μήνυμα θα διαβάσω τώρα. Κοιτάω αφού... τον κόλο τη Lady Gaga σε αυτή τη στιγμή για να μιλήσουμε mm. για σεξισμό. Για πε στη γενική, πώ είναι ladies. Της Τι, Τη Gaga. Gaga. Ναι, ναι, ναι. Πώ λέμε είναι τη Lady Angela. Σωστό. Έτσι. Να διαβάσω εγώ το μήνυμα αυτό που στέλνει εδώ που είναι και ανεκδοτάκι που κατά τον γυναικών. <συγλώδη> Για να καταλάβουν, λέει και κάποιε γυναίκε αυτό που κατάφερε η Λέστερ, είναι σαν να θέλει η τούλα από το παγκράτη. Η Μενεγάκη, Βαρδί και Αγγελοπούλου την ίδια τσάντα και τελικά την παίρνει η από το παγκράτη. <συγλώδη> αυτό <συγλώδη> αυτό είναι, είναι ένα μηνυματάκι ρατσιστικό, σεξιστικό, μισογενικό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι. Και λέει άλλο ένα ο Γιώργος Παπαθανασίου, καλημέρα παιδιά. Όμορφα είναι που βγήκατε και οι σήμερα, εντάξει, ναι. θυμήθηκα τι πρώτε μέρε που είχε βγει Αλεξάκη. Ε, ενώ ή πέρυσι το Γενάρη μάλλον ε? ήταν όταν είχα πρώτο διαφύγει στο εξωτερικό παίζατε Αντάρτικα και υπήρχε, Αντάρτικα, Αντάρτικα και υπήρχε μια κρυφή αριστερή ελπίδα σε όλους μας σε όλους μας, σε όλους μας δεν νομίζω τέλο πάντων δάκρυσα όταν σας άκουγα και προσπαθούσα να εξηγήσω στο μικρότερο αδελφό τα περιεθνική συμφιλίωση που απλά Συγκαλύφθηκε αλλά ποτέ δεν ήρθε Θα είμαστε για πάντα στην απέξω αριστερά Σας φιλώ και σας χαιρετώ αγωνιστικά Παγούρας, παγουρας, Παγούρας. Ως, ναι Όλα μαζί ε, Κρυφή ελπίδα δεν υπήρχε τότε ε, Προσμονή για το τι θα γίνει Και πώ θα γίνει η Κολοτούμπα Και όλα αυτά, ναι το, την είχαμε Η περιέργεια και όλα αυτά που συνέβαιναν για πρώτη φορά Τα σο του Βαρουφάκη, τα σο τη ζωή, Ο Αλέξης, η Υπουργή. Μια ψηλοαγανάκτηση γιατί από την αρχή φαινόταν που θα πάει το πράγμα και έλεγε, είναι δυνατόν με τέτοια ιερά θέματα αυτοί να κοροϊδεύουν να παίρνουν ένα λαό που πέντε χρόνια έχει δεχτεί μνημόνια και να πηγαίνουν να τον βάλουν στο τρίτο μνημόνιο και παρόλα αυτά να το παίζουν ενταείδες. Κι όμω ήταν δυνατόν, ήταν τόσο αδίστακτοι και παραμένουν και χειρότεροι μπορούν να σου πω. Και παρόλα αυτά τα κάνανε όταν έβλεπες τα λουλούδια στην Κεσαριανή. Αυτό, την αριστερά. Και... Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό κάθε δεύτερη λέξη αριστερά. Αυτό που κάνει ο τώρα κάθε Σελπίδες. δεύτερη λέξη είναι κομμουνιστής. Ο κατρο... ο το ναι. δηλώνει συνέχεια γιατί Καλά, λογικό και... έχει τι ενοχές από μέσα. Ο Κατρούλο μπορεί και να είναι όμω. Οι άλλοι να μην, είναι, να μην ακολουθάνε. Δεν θέλω να κρίνουμε έναν συναγωνιστή εδώ πέρα σύντροφο. Έχει ένα δίκιο σε αυτά. Και έναν κακεντρεχεί λιπολίτη που μου στέλνει ένα μήνυμα. Ένα καλό λιπολίτη δεν υπάρχει. Μου ρέτει, Ένα είναι. Ναι, νομίζω ακόμα πρέπει να είναι ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ο Μιχάλης δεν γίνεται στα διαλύματα του επιτάφιου. Αυτό που είχαμε πριν το τραγούδι με το Ρίτσο. Αντί για διαφημίζει να βάζετε λίγο πο Χειρονικό και κατά των δημοσιογράφων. Έστω. Ο Μιχάλης να είναι από αυτού που θα παρακολουθούν όλα και χειρονίε και οτιδήποτε στρέφεται κατά της κυβερνήσεως το αντιμετωπίζει ω εχθρικό όπω κάνουν πάρα πολύ. Κανονικά θα πρέπει να είναι όλοι στο προβλήρω δημοσιογράφων κατά λίγο, γιατί με έναν τρόπο είμαστε όλοι δημοσιογράφοι πια. Και κατά έναν τρόπο είμαστε όλοι σε δύο σπίτι. γιατί ε, πέραμε, καλά, με, τις με τα yeah. και ένα. Και με τα social Από του κανονικού δημοσιογράφου. Εξυπηρετούν λιγότερα συμφέροντα από ότι μερικοί κανονικοί δημοσιογράφοι, mm -hmm. κατ' επάγγελμα δηλαδή. Mm -hmm. Σωστό, σωστό. Έρχεται ένα Μάιο πολύ βαρβατό, εδώ για την Ελλάδα και γενικότερα. Oh, και πόσο βαρβατό αυτό είναι. Πόσο βαρβατό, Ανθρωπίνα. Πολύ, πολύ. Θα φάνε. Ελεφαντίαση. Ε, με λόγω μέτρων και όλων mm. των ωραίων που έρχονται. Και έρχεται και ένα Ιούνιο ακόμη πιο βαρβατό, γιατί 23 Ιουνίου έχουμε το δημοψήφισμα στη Βρετανία για το Brexit. Και 26 Ιουνίου βάλανε εκλογέ στην Ισπανία. Σήμερα το υπέγραψε το διάταγμα ο Φελίπε, ο βασιλέα. Ο Κονθάλε. Ναι, όχι, ο, ο Φελίπε, ο βασιλιά. <laughs> Κρίμα, ο Κονθάλε είναι ο καλός. Ναι, ο άλλο, ο παλιό. <laughs> Θέλω να πω ότι μέσα σε ένα τριήμερο-τετραήμερο, και ξέρει, αυτό έχει και ένα μήνα πριν την προεργασία, την απορρίφωση. Γιατί το τι θα αποφασίσει στην Ισπανία είναι ένα θέμα, σοβαρό εντάξει για την Ευρώπη και για την Ισπανία και για τι συμμαχίε του Νότου και. και. Αλλά το τι θα αποφασιστεί στην Βρετανία 23 Ιουνίου είναι ακόμη σημαντικότερο. Καλά, εγώ καταγράφω βέβαια αυτό που κρατώ είναι ότι όλοι μα αντιγράφουν τον Τσίπρα. Εννοείται. Δηλαδή, τι κάνω; Τι κάνουν οι Άγγλοι, δημοψήφισμα. Τι κάνω εμεί εκλογέ. Τι κάνουν οι εκλογέ. Άρα, θα επηρεάσει Ευρώπη. Μνημόνιο. Τι και όλα αυτά και τα Λοιπόν, για όλα αυτά και για όλα αυτά που ξανά έρχονται και επειδή οι δανειστές θα έρθουν από Δευτέρα νομίζω πάλι θα έρθουν αυτοί οι δανειστές πάλι στο Χίλτον, πάλι θα ζητάνε ζητάνε να ο ΦΠΑ πήγε έτσι κι αλλιώς στο 24% ναι. ζητάνε να πάνε και στα τα ηλογαριασμοί εκεί θα γίνει το συστήριο ρεύματος, η ΔΑΠ, δεν ξέρω εκεί. αν θα ανέβουν αυτά, αντέξει η κυβέρνηση θα... ζητάνε μείωση συντάξεων τώρα δηλαδή πράγματα που Πέρα από τις όποιες κοπημότητες, πέρα από το αν λέγονται 10 για να κρατηθούν στο τέλος 5, όλα αυτά και μόνο που λέγονται είναι φοβερή βία πάνω στα κεφάλια ναι. Ελλήνων ανθρώπων, ενός λαού που δεν είναι και στα καλύτερά του και 5 χρόνια συνεχώς ακούει και βάλεται από παντού. Και αν έχετε... Και μόνο και αν έχετε. έχει. Ότι τι κάνει το δουλειού, δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει το δούνο Αυτό Όχι, κάνει. Αυτό, Πολύ κάνει. Καλά κάνει αυτό το είναι το. καλύτερα. Όχι βαί είναι το δουλειού, αυτή, αυτή η βία είναι το αυτή η βία είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία. Ποιο ζηθεί με το δουλειού. Ποιο προσπαθεί να διαπραγματευτεί με τον Δύορθούν. Δεν νομιεί το δουλειού. Το, και το, νομιμοποιεί, και και το και κάθουμε εδώ, και θα μα τα παραγωρούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει μηνυματά και ξυπνάδε στα social. Σωστό, τεράστια διαφορά δεν υπάρχει. Κάποιε διαφορέ διαλόγου συμφερόντων εξυπηρέτηση υπάρχουν. Λοιπόν, είναι αυτοί οι δανειστέ από τη μία. Που του ξέρουμε πέντε χρόνια και είναι και άλλοι δανειστέ από την άλλη. Που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να δανειζόμαστε περισσότερα, δεν έχουν και τόκο έτσι κι αλλιώ και μα τα παρέχουν πλουσίο πάροχα. Έκαναν ό,τι έκαναν παλιότερα, σε διάφορε στιγμέ ελληνική ιστορία και μα δανείζουν. Εμεί δεν πολύ δανειζόμαστε από αυτού. Διαλέγουμε να δανειζόμαστε από το δουνουτού. Και για όλα αυτά λοιπόν που έρχονται και πάντα στο νου καλούς του καλού και όχι αυτού του τρισάθλιου που συνεργάζονται με του εδώ συνεργάτε τρισάθλιου. Έχουμε αυτό που ακολουθεί. Το θα σταθού μορφή στι καρδιές Αν τσαλή, φλόγα στη ψυχή. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Συμβαρά Αδέλφια, Έλληνες και Ελληνίδες της λαμίας και όλη της περιοχής, από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς, σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Ακούτε ωραία το ΡΗΚΙ, Έλληνες.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 Αυτή είναι οι δανειστέ. Από αυτού πρέπει να δανειζόμαστε. Όχι από τον Τόμψεν, από τη Λαγκάρτ, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Και πιο απλόχερα τα έχουν δώσει νομίζω από αυτούς. Τα έχουν δώσει όλα, ναι. τα έχουν πει όλα. Η φωνή του Κολοκοτρώνη, η φωνή του Βελουχιώτη, μέσα από θεατρικά βεβαίω. Ο ανώνυμος ε, της σου, ο ανώνυμος που την δεκαετία του 60 διεκδικούσε για να έχουμε ένα οίκα καλό, έναν αξιοπρεπή μισθό. Σπάγανε και πεζοδρόμια τότε οι οικοδόμοι και όλε οι άλλε κατηγορίε. Oh, ο ανώνυμος στο Πολυτεχνείο και ο επώνυμο ακόμα στο Πολυτεχνείο γενικότερα. Οι ποιητέ μα, οι καλοί ηθοποιοί, οι καλοί λογοτέχνε, όλοι αυτοί δεν είναι ωραίοι δανειστέ που δανείζουν απλόχερα. Μα θα έχουν δείξει όλα, μα έχουν δείξει όλο το δρόμο και εμεί εκεί. Από τον Ντόμψεν, ε, είναι, αλλά το να μην το... φύγουμε από το, το ευρώ. Χωρί ευρώ, τι θα γίνουμε και πώ θα μείνουμε χωρί ευρώ και, και χίλια δύο, Όχι ότι είναι καλύτερο να είσαι χωρί δραχμή. Ε, όλο αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα απλά λέγοντα μόνο ότι μια φράση παρεξηγείται Επάνω σε περιπτώσει αυ, ακούσαμε του καλού δανειστές πάνω σε ένα τραγούδι έτσι ευληματικό Με μια ωραία εικόνα αυτό που είμαστε εμεί εδώ και γύρω γύρω να μαζώνουν οι θάλασσε. Διαφημίσεις τώρα πριν πάμε σε διαφημίσεις κάτσε γιατί είχα και ένα μήνυμα παλιά από τον ίδιο Συριζέο του Ναι ναι θα σου πω γιατί τον το είπες, ωραία, είπες δημοσιογράφο το α, Δεν είπα αυτό δημοσιογράφο Και λέει, Α, όλα και όλα, Σιριζέο, φιλοκυβερνητικό, ψευτοαριστερό, προδότη, οκ, okay, παιδιά, αλλά δημοσιογράφο όχι. Α κρατήσουμε ένα επίπεδο. Αυτό που οι νομίζουν ότι ο κόσμο γυρνάει γύρω του. Αυτό κατάλαβε το... από το μήνυμα. Όπου νόμιζε ότι δεν τον είπα δημοσιογράφο. Όχι, το πήρε προσωπικά και πάντα από τη δική του οπτική γωνία. Άς, το μετερίζει στο δικό τώρα. του. Ότι είναι τα πάντα, πάντα εκτό από δημοσιογράφο. Δεν μιλάμε για τον κόσμο. Δεν μιλάμε για όλον τον κόσμο. Θα σου πω, όλοι αυτοί οι Σιριζέοι θεωρούν τον ύψιστο εχθρό ότι είναι τα η διαπλοκή. Και οποτεδήποτε στιγμώχνονται ρίχνει το, τις άδειε. Mm. Στο ποπολό να έχει να ακούει ότι χτυπάμε τη διαπλοκή 1,5 χρόνο τώρα η διαπλοκή κανονικά Θέλει είναι... το χρόνο τη περίμενε και εσύ και... Θέλει το χρόνο της να βρει γέφυρε επικοινωνίας με την τωρινή κατάσταση Ναι, αυτό το θέλει το χρόνο της Διαφημίσεις γιατί και εμείς θέλουμε το χρόνο Κάπω έτσι είναι τα πράγματα Και κάπου εδώ Και κάπου εδώ, επειδή έχουμε και κάποιε παραγγελίε, είπαμε να δώσουμε και ένα βήμα στο λαό, γιατί δεν έχουμε πάντα. Ένα ακουστή. Βήμα στο λαό. Σα αποχαιρετούμε με το λαό. Αύριο τα υπόλοιπα σε κανονική ελληνοφρένεια. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί μετά το Δελτίο Ειδήσεων Γιάννη Κουλετάκη. Αποστόλη μου τωλιά μου Την παρασκευή θέλω να μου βάλει το γουναρά Παραδοσιακός ε Ο γουναρά πρέπει να είναι γύρω στα 12 χρόνια Κρύβε λόγια, κρύβε λόγια Και Είσαι παλιός Ναι, ναι Παπα. Και μεγάλος άρα Δεν κακό Να βάλω κάποια σποτ στο ραδιόφωνο σα. Τι σας. σποτ? Ναι, τι Έχει. παίζουν, τι είναι όμω. Τι... Για γούνα δέρμα. Για γούνα δέρμα, καταρχήν δεν κατάλαβα γιατί σφάζετε τα ζωάκια και παίρνετε το δέρμα του. Ε, κόψει μα *****ε, ρε. Μα... Το ξέρουν αυτό οι οικολόγοι. Εδώ πήρα Τρομα δέρμα δερμάτινα σου Λέω και γούνα. Δεν κάνετε διαφημίσει. Και γούνα, ναι, η γούνα από πού την παίρνει τώρα. Δρεμα... Κάτσε να πάρω τη βεβαιεφ. Όμορφα! Θα σε καταγγείλω. Άντε και κακ γ...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 Το άλλο με το τωτώ το, το, το ξέρετε Και μια αφιέρωση τα κορίτσια που ακούσαμε τώρα πριν λίγο για την Παρασκευή Την Τίνα και τη Σούλα ξέρω εγώ Α που πήραν τηλέφωνο ναι που θέλουν το μασάζ ναι ναι Ξέχασες κιόλας Τι ξεχνάω αυτές ρε Έλα για Ναι, καλησπέρα Καλησπέρα σας Πού έχω καλέσει Εδώ, σε μένα ε, Έχω καλέσει στο Dance Mix Ναι, ναι, εδώ το Σμίθιμα Α, uh, γεια σας Είμαι η τη Βερόνικα της Δασκάλα Και θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για το μάθημα με τα Hula Hoop Hula Hoop, εγώ κάνω χούλα Hoop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 Ναι, ναι, με τον Αποστόλη, ζητάω Το χορευτή, ναι, τον Χουλαχού Μπορώ να κλείσω και ένα ραντεβού για μα. Με ευχάριστο τελείωμα. Όπω τώρα το κάνει και αυτό. Ναι, ναι. Ε, τότε εννοείται. Πάρα γαμία που παίζει τον κόσμο, βεβαίω. Ωραία, εσύ, ζεστά. Τούλα και στέλνα. Το καυτό δίδυμο. Μην είστε και φοιτήτριε. Όχι, όχι, δεν είμαστε φοιτήτριε. Νοσοκόμε. Όχι, όχι. Αστυνομικίνε. Είναι μήπω το μάθημα για πολύ μικρότερε. Όχι, όχι, είναι για όλε τι ηλικίε. Αλλά να έχει λίγο αποφαντασίωση. Τι είστε εσεί, τι είστε εσεί, πέρα από τα πουτάκια μου. <laughs> <laughs> ε, ρε, <πώς> με κατάλαβε. <laughs> Είστε πολύ γελίο αγόρι μου. Να σου πω το μασάρι, Σκύρια Παπαστάλλι. Γεια σα, το Αποστόλι. Περιμέναμε εδώ το βράδυ, κούκλε μου. Αγάπη μου, περίμενα να με δει. Τόση φορέ έχω πάρει, πολύ σπάνιο έχει γίνει. Συλλεκτικό θα το έλεγα εγώ. Άρα του πέτυχα, ευτυχώ. Mm. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ για την Παρασκευή. Μπορώ να δώσω παραγγελιά να μου βάλει το ελικόπτερο εκεί που είχε μόνο για 5 ώρε καύσιμα. Καλημέρα σα. Σας. Υπουργείο Προστασία του Πολίτη. Μάλιστα. Καλημέρα, τηλεφωνώ από τη Χέρκουλη Air Transfer, εταιρεία ελικόπτερων. Νιάσον Σέκερη λέγομαι. Μάλιστα, δεν σας ακούω καλά όμως. Έχω άδεια προσγείωση Βασιλή Σοφία και Ηρόδου Ατικού γωνία. Ζητώ εκένωση χώρου. Έχω διάρκεια καυσίμων 5 ώρε. Εκένωση χώρου. Να δω τι μπορώ να κάνω. Εκένωση χώρου, πέστε μου. Εκένωση χώρου. Βασιλή Σοφία και Ηρόδου Ατικού. Πρέπει να γίνει άμεσα. Παρακαλώ. Μαζί μιλούσαμε πριν, η Άσον Όχι, δεν μιλούσαμε. μου. Μαζί με άλλοι συνάδελφο μιλήσατε. Τιλεφωνη χέρι transfer. Είχα ζητήσει εκένωση χώρου Βασιλή Σοφία, τι έχουμε. Ακόμη τίποτα κύρια. Αυκολείτε ή τι... συνάδελφο με το θέμα. Ναι, πρέπει να γίνει άμεσα. Δεν έχουμε χρόνο, έχω διάρκεια καυσίμουν πέντε ώρε. Θα ζητήσουμε επίση να μάξετε ένα περισσότερο για να δούμε πο που φυσάει να ξέρω πώ θα προσβει. Πρέπει να γίνει άμεσα. Έχουμε όλοι από το μαξίμα. Αυτή είναι να κάνουμε. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτή τη στιγμή να απαντήσουμε και όλε τι ενέργειε έχουμε κάνει. Είναι να... τόσο επίγνωσμό. Έχω το πιλότο, έχει 5 ώρε Εγώ πάνω σα λέω ότι η δική μα υπηρεσία δεν εμπλέκε σε αυτά τα θέματα. Θέλετε να σα πω πω το κωδικό είναι πάπα σιέρα ω καρκύλο. Να. Μήπω τώρα βοηθάει. Κύριε σα είπα και πάλι. Η δική μα υπηρεσία δεν μπορεί να εμπλαξει σε αυτέ τι κοφέ. Ωραία δώστε μου ένα υπεύθυνο, τι να κάνω πρέπει ε, να προγιοθεί φιάζομαι. Εμεί δεν βρούμε τον υπεύθυνο κύριε! Επο θα βρει τον υπεύθυνο. Μα πέντε τελευταία στιγμή να σηκώσουμε ελικόπτερο. Έκαλα ενταξικό! Το, το σηκώσετε το έχουμε σηκώσει ε, και τώρα το πρέπει το να παραλάβουμε κάμψι. το τεμάχιο. Άμα τελειώνουν τα κάψει μα πέσει! Εάν πέσει πάνω στη βουλή, θα πει αντιλαμβάνε και τι θα γίνει. Και Καταλάμε! Ωραία υπερθυνότητα! Ένα πια! Κανιά σχέση με αυτήν την υπόθεση! Ναι. Αν παίσει τη βουλή καταλαβαίνετε τι θα γίνει τι σημαίνει αυτό για τη χώρα! Ε, δεν πειράζει, κύριε. Θα χαθούμε τραγώ γλαμένιο. Αποστέλι τέλο μια παραγγελία για την παρασκευή. Και πες. Θέλω να μου βάλει από ένα τραγούδι τον Bink Floyd το Another Break in the Gold. Τον Πίκ Floyd. Ναι, ναι. Θα τον βάλω. Θέλω να βάλει όχι το τραγούδι, θέλω να βάλει το ελικόπτερο που παίζει στην αρχή και θέλω να βάλει σκαπάκι το Τζίπρα να λέει γεια σας και αμέσως μετά να ακούγεται ο Παπαγιονόπουλος που να του φωνάζει όξο ρε δύο φορές Γεια σας συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές και αγωνίστριες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης Σας μερσώ μαντάμ, ωραίαν του βαρ Όξο ρε Βενσερέμος, άσταλα βικτόρια σίμπρε Εάν το οι τι να κάνεις. Βάλε μου το βέγκο και που είναι ο σερβιτόρος. Νομίζω ότι ο του λέει μια γίγαντες και του λέει που, Εάν μπαίνουν οι οι που δεν έχουν στρατό. Δεν είναι, είναι, ένα, ένα κρατήδιο, ε, είναι 2 εκατομμύρια Πώς είναι ακόμα κόμμα καλή σε ένοπλη δάση, τα μέλη του για να αντιμετωπίσεις Δεν είναι ένοπλη. Ε, πώς θα Μετα, τους όπως, τα αν, μάλλονς, έχει τα. Με τα άντα. χέρια μας θα πάμε, ναι, με τα χέρια ο... μας. Έχετε έχει ομάδα κρούση. Ε... <laughs> Φέρε μια για Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρό. Ελληνοφρένια για πάντα! Καλά, λοιπόν, άκου τι αφιέρωση θέλω. Θέλω να βάλω στο We are the world, we are the children's, το που είναι του Μάικλ Τζάξον, και να βάζει αυτό που είχε πει η κυρατασία: Ελιάζονται τα παιδιά, και για τα hot spots που έλεγε ο Καμένο και ο Τσίπρα κτλ. Και, και να παίζουν ταυτόχρονα. Γιατί τα παιδιά αυτά περνάνε δύσκολα από αποστολή, πέρα από την πλάκα. Yeah. Θέλουν όλη τη συμπαράστασή μα. Ελληνοφρένια για πάντα! Ευχαριστώ. Πού πάνε, κυρία Υπουργέ, την Ευρώπη. Πώ πάνε, δεν το ξέρουμε αυτό. Απλώ εξαφανίζονται. Θέλω να πω ναι. ότι η Σύριοι είναι πιο Ευρωπαίοι από τον Παναφλάκη και από την ΆΕ. Γιατί γελάτε, σας φαίνεται day, so Θα πρέπει στο τέλο να φύγουμε εμείς για να έρθουν να κατοικήσουν άλλοι. Και μην ξεχνά ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εγώ του έζησα όλο το καλοκαίρι στην Κ.Ο. έρχονται με πορτοφόλια γεμάτα με πεντακοσάρικα. Είναι απίστευτο αυτό που είδα. Και αυτοί που έρχονται με τα μωρά που δεν έχουν στον ήλιο μέχρι Με τα μωρά που η μάνα του έχει ένα πορτοφόλι γεμάτο, τι θα πει τα μωρά. Μπέιμι, τα μωρά που η μάνα του έχει ένα πορτοφόλι γεμάτο, τι θα πει τα μωρά. Και μια φιέρωση θέλω σε ένα επεισόδιο τη συλλογική ελληνοφρένειας πρόπερση νομίζω στο κλείσιμο ο Αρχισυντάκτης έκανε ένα φοβερό μάθημα στον Παλούρδο για το τραγούδι του Ξυλούρη, η μπαλάτα του Κιρμέντιου. Σε σχετισμό με τους να έχει. Αυτό ακριβώς. Αν μπορείς να βάλεις και το τραγούδι και ό,τι είχε πει ο Αρχισυντάκτης.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 Τραγουδιέται με γαρύφαλο στο πέτο, όχι με γαρύφαλο στο πάτωμα. Άιντε <Τι> θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολό αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθα να αποδαούν δουνιάς, θα'ρθα να αποδαούν δουνιάς.